Πέρα, γόρι μου. Έλα, τι κάνει. Παίρνω από τη μάνη. Λοιπόν. Ωραία. Καταρχήν. Λακωνική α... μεσυνιακή μάνη. Συνιακή από τον Άγιο Νικόλαο. Με λένε Μαρία. Λοιπόν, άκου, αποστόλη. Έλα. Αυτοί που σα βάζουν τα πρόσθεμα, οι συγκαμένοι, μου φαίνεται ότι τα τα παίρνουν όλοι μισά-μισά. Δεν μπορεί έτσι τα καλά καθούμενα. Έτσι που πιάζουμε εγώ. Λοιπόν, άκου να δει. Θέλω να βρούμε μια βάρκα πλαστική και να του βάλουμε μέσα να του πάμε στην φαλκονέρα. Έτσι, πάντα. Γεια σα, αποστόλη. Γεια μου. Να, Γεια. Ο Αποστολής. Ναι. Γεια σας καλημέρα Χαίρομαι πολύ που σας μιλάω επιτέλους. Γιατί Επειδή σας ακούω τόσο καιρό και δεν σας έχω πετύχει ποτέ Δεν έχετε καλό σημάδι <laughs> mm. ε, Ήθελα να σας πω δύο πράγματα Το πρώτο έχει να κάνει με την αναλακτική Το οποίο είναι ένα θεσμό που υπάρχει στη χώρα μα και υπάρχει και νόμο φυσικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Αλλά δυστυχώ ούτε προβάλλεται και αυτοί που προσπαθούν να το κάνουν. Ποια <Και> εναλλακτική θητεία, τι είναι η θητεία για του Ειριζαίου που τα θέλουν όλα εναλλακτικά. Ακόμα πιο ακριβώ από το ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι, γιατί ούτε οι ΣΥΡΙΖΑΕ το πολυδιαφημίζουν και δυστυχώ απορρίπτονται οι περισσότερε αιτήσει. Τι είναι η εναλλακτική θητεία, θα μου πει. Ναι, ναι, είναι 15 μήνε δουλειά στο δημόσιο με, κανονι... με... χωρί μισθό φυσικά, με 230 ευρώ το μήνα περίπου, αντί για τη θητεία του το Στρατού ναι, ναι ακριβώ. Και είναι για του ιδεολογικού αντιρρησίε και για θρησκευτικού λόγου κάποιοι. Δυστυχώ, αυτοί που πάνε για ιδεολογικού λόγου. Σιγά-μωρέ. Απορρίπτονται. Σιγά-μωρέ. Πάμε, κάνουμε του τρελού σε 4-5 ραντεβού. <laughs> ότι παίρνουμε ψυχοφάρμακα και τέτοια. Η μόνη δυσκολία είναι να θυμάστε τα ψυχοφάρμακα απ' έξω. Αν δεν τα παίρνει ήδη. Και παίρνει ένα γιο τα 5. Παίρνει ένα γιο τα 5, κάνει δουλειά στο τελειώνει. <laughs> Απλά δυστυχώ η επιτροπή που κρίνει η Επιτροπή Ελέγχου Συνείδηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι λέγεται, αποτελείται από στρατιωτικού κυρίω. Οπότε είναι λογικό κι αυτή να σε βλέπουν με μισό μάτι όταν του λε δεν συμφωνώ ιδεολογικά με το στρατό για τη χρήση όπλων. Ε, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Πιστεύω ότι πρέπει να αναδειχθεί λίγο αυτό το θέμα για να το μάθουν και νέα παιδιά που πονάνε πολύ, α πούμε, στη διαιδεία του και καταπιέζονται για να πάνε 9 μήνε στο στρατό. Στα νέα παιδιά, εγώ λέω, πηγαίνετε σε έναν γιατρό, πάρτε το τρελόχαρτο <χαι> και κάντε λίγο θέατρο εκεί πέρα για 4-5 ραντεβού. Ε, αυτό απλά δεν σου δίνει απαλλαγή. Τέλειωσε. Πόσο διάκει. σπίτι είναι, αν πάρει το Γιωτα5 τέλειωσε. Έτσι κι αλλιώ άνεργοι θα μείνουμε, οπότε Έτσι κι αλλιώ άνεργοι. Παλιά υπήρχε και ένα άγχος ότι μην πάρω το Γιωτα5 γιατί δεν θα μπορώ να δουλέψει στο δημόσιο. Υπήρχε δημόσιο. Τώρα δημόσιο. δεν θα μπορεί να δουλέψει στο δημόσιο. Πάλι δεν πάρει Γιωτα5. <Ελωρα> Έλα καλά Έχω παρατηρήσει ότι ,τι είναι κάτι σημαντικό γεγονός Ας πούμε Τα παιδιά που είχαν σκοτωθεί στα τέντυ Θυμάσαι έτσι <Ελωρα> ο, Η δολοφονία του, του Φίσσα Έχω παρατηρήσει ότι οι διαφημίσεις στα κανάλια μέσα στον ίδιο χρόνο Παίζουν πολύ περισσότερες φορές Από το προκαθορισμένο, αυτό πάνω απ' όλα είναι σεβασμό στη μνήμη του νεκρού έτσι, και σεβασμό στην ενημέρωση. Αυτό για όσου σκόρπτονται για την ενημέρωση. Κυριολεκτικά θα να πω ζωή μου. Και γι' αυτό που είπα στου Νόερατ ότι υπάρχει μεγάλη συνοχή στην Ελλάδα, κοινωνική συνοχή, υπάρχει μεγάλη κοινωνική συνοχή Γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Ναι μου λες, έχεις δει μια εκπομπή του Sky με ένα μάγειρα βυσσαρίωνα. Ναι. Είδες πως μαγειρεύει με 50 ευρώ, περνάτε πέντε μέρες την εβδομάδα, αλλά ένα γεύμα δεν έχει δύο και τρία, κατάλαβες. Mm. Σε λίγο θα μας λένε μόνο την Κυριακή θα τρώτε και θα είναι και εκπομπή. Αυτό είναι το θέμα. Πόσα άτομα θα φάνε με αυτό το πεντιντάρικο. Μόνο ναι. με την ανάπτυξη του Σαμαρά που έρχεται, 24 θα τρώνε με αυτό το πεντάρυκο όλο το μήνα. Ρε, Ρε, π... Μη βρίζει! Έλα! Έλα. Ε, να σου πω ένα αποστολή. Σε άκουσα που είπε κάτι από κουβέντα. Ναι, άστο να εδώ δεν ήταν για σένα. Χθε ο Ευαγγελάδο στην εκπομπή του είπε ότι τον να σε ένα σπίτι θεωρείται επένδυση. Δηλαδή κάτι ανάλογο είναι να πάρει ένα σπίτι για τον περίοδη σου θεωρείται επένδυση. Κάτι ανάλογο με το χεί, ομόλογο και τέτοια. Και αν δεν σου βγει επένδυση, το χάνει. Όπω και το ομόλογο και την μετοχή. Ναι, ναι, μπαγκά, το σπίτι το ίδιο είναι ομόλογο και με το χεί, επένδυση. Τι κάνει. Α, α, α, όχι, ανέμορυνα και μια οικογένεια μέσα. Το ξέχασα. Λοιπόν, Αποστολή, σε ακούω πολύ καιρό τώρα και ήθελα να σου πω δύο πράγματα. Δεν θα πάω μάλλον περιμένουμε αυτό ο κόσμο να στρώσει και να δει την αλήθεια. Γιατί, φίλε μου, είναι όλοι πρόβατα. Προχθέ είχε εδώ πέρα μια εκδήλωση. Κύτταρα είχαν έρθει όλοι οι πολιτικοί για να σηκώσουν, υποτίθεται, τη σημαία και να παραστούν στην εκδήλωση. Στην ένωση τη Κρήτη με τη μητέρα Ελλάδα. Και ήταν όλοι παρατρεχάμενοι από πίσω τα πρόβατα και του γλύφανε. Δεν πρέπει να περιμένουμε τίποτα από αυτό το λαό. Τσάπα συζητάμε και τσάπα βγάζει στο λιμό και στο ραδιόφωνο. Εκεί γι αυτά, γι' αυτά τα παιδιά του αρού, κανένα μομπίλη παίζει. Μπα, εκεί παίζει το πιο στασιμόλητη. Δεν πάει άλλο. Στασιμόλητη. Ποιο στασιμόλητη πεθαίνει. Τι μομπίλητη. Στασιμόλητη. Αλλά έρχεται η σειρά του. Αποστόλη μου έρχεται. Ναι. Έρχεται νέα. Αργή λίγο. Έχει αργοταμία μάλλον. Πολύ έχει αργήσει η αποστόλη μου. Αφού είναι όλοι κανένα πεδάτη. Αφού είναι κανένα η αποστόλη μου. Πού είναι το ένα εκατομμύριο άνεργοι, του βλέπει πουθενά. Υπό κάτι και αυτή η κοπέλα η Άννα Μισελ είναι γιατρό, μήπω. Η Άννα Μισέλ είναι για γιατρό, δεν είναι Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, άκουσα αυτό κολόγιο κολλόγερο που λέει θα πίσω Χρυσή Αυγή και λίγα κάνουνε φυλαράκι, και πολύ λίγα κάνουνε. Ρε, σει, να σε ρωτήσω. Αυτοί οι σχολικοί φύλακε, γιατί είναι τόσο χάδιοι, Γιατί δεν πάνε να πούνε εκεί πέρα να τον γυρίσουν σε δεσμοφύλακε, Αφού έτσι κι αλλιώ αυτοί θα βγάλουν εκτό νόμου και τη λογική. Άρα όλοι μέσα θα πάμε. Άρα κάπου θα χρειαστούνε. Ο κύριο Αποστολή. Ναι. Α, μάλιστα, πέτυχα. Επιτέλου, είμαι ο Πούτζη ο Κώστα. Νίκοφ. Ο Πόντιο ο Κώστα. Ωραία. Από τον Νίκο που παίρνω τηλέφωνα στα αυτοκίνητα. Για πείτε μου. Να σα πω. Ναι, μου είχε πει ο Νίκο να τα αυτοκίνητα και θέλατε κάτι απλά, βιολογικού, κάτι μου λέγε αυτό. Τι έλεγε? Για βιολογικού, oh. για απλά. Για βιολογικού, ναι, βιολογικού. Εσεί πουλάτε βιολογικά. Εγώ κάνω. Ναι. Το κάνετε βιολογικά, βιολογικά το που λέμε. Πόσο πάει. Για βιολογικό, αναλόγος, είναι αναλόγω γιατί μου το ότι έχει τα αυτοκίνητα θα γίνει κάτι. Εγώ κάνω μικρά για βιοταχή. Μ' ακούτε επιπλέον. Α πούμε για ένα Πόρσε, για το Πόρσε του Καγιεν. Που έχω το καθημερινό μου Το, το κόρσα το... Τι οπε, κόρσα αγαπητέ Πόρσε Καγέν α, Όχι κόρσα σας Το, καγέρο, το <σχερ> καγέρο Ναι Το καγέρο Που είναι σαν το πιπέρι Το καγέν Αλλά σε αυτοκίνητο Δύο λεπτά Σας ακούω από πολύ βάθος Έρχομαι από μακριά Θέλετε για όλου το αυτοκίνητο Και πάω πολύ ουρανού. μακριά Εμείς θα το πάσω κάτι Τι θέλω Για αυτοαυτοκίνητο Για ουρανούς Τα σύσματα Τα πατώματα Όλο το αυτοκίνητο θέλετε. Ναι, και ο γρανού. Ναι, ναι, τα πάντα, τα πάντα, για όλο το αυτοκίνητο μέσα είναι 80 ευρώ. 80 ευρώ καλά είναι. Καλά είναι. Δηλαδή <Και> δεν είχαμε να πάρουμε το super μάρκετ αλλά 80 παλιό ευρώ να τα ρίξουν να καθαρίσουν τα μάτια. Ωραία. Εσύ εσύ μου λένε. Ναι, ναι, καλό λέω, καλό λέω. Ωραία. Δεν θα σπώ, εσείς Βρήκατε πάει... το επάγγελμα το πιο χρήσιμο στην κρίση πάντω. Ναι. Και πώ πάτε, πάει καλά το μαγαζί; Δώσε το φωτό, κοιτάξει. Τι έρχονται και πλέον βιολογικά, δηλαδή, και το να δει, Κρήση σου λέει μετά, βέβαια. Δεμάτε καφεντέρι και τα βιολογικά. Κάνουνε. Έχετε και ζαζαβατικά βιολογικά. Τι να έχουμε? Συμβατικά έχουμε, λέω αυτοκίνητα, δύο. συμβατικά. Α, συμβατικά. Ναι. Εγώ δεν πουλάω. Δεν πουλά, άμα καθαρίζεται. Καλά, θα συνοηθώ εγώ με τον Νικόλα. Ναι. Απλά ξέρετε τι θέλω να γίνει καλή δουλειά. Γιατί έχει κάτι αίματα στο Πόρπαγκάζ. Αχ, όχι, με τα αίματα έχουμε θέμα. Με τα αίματα θα έχουμε θέμα. Γιατί το αίμα, δεν ξέρω γιατί είναι ένα ελικέ, ο οποίο αρεώνει, αλλά δεν φεύγει 100%. Δεν φεύγει. Εκτό αν είναι φρέσκο. Φρέσκο είναι, φρέσκο είναι. Και είναι και ξένο, αλλά ο Δαπό δεν έχει μεγάλη αξία, θα καθαρίζει εύκολα. Μού προτι δουλεύετε εκεί που δουλεύετε. Δουλεύω εκεί που πάρκιν, δουλεύω, ναι. Εκεί που λέει πράγματα. Εγώ αν με καταλαβαίνω εκεί που δουλεύετε. Και τι γίνεται. Ε, άμα δεν μπορείτε, για είστε στη δουλειά. Για αντάξετε εκεί πέρα και έχετε χώρο, έχετε πάρκι γκαράζ. Εγώ μπορώ να έρθω να το κάνω στο χώρο σα. το parking γκαράζ. όλε τι δουλειά και εκεί καλώ το καράζει κάνουμε. Ναι. Ε, Εντάξει. Υπάρχεται. Στο Εντάξει, χώρο, στον χώρο μου ακόμα καλύτερα. Εντάξει. Προτιμώ. Εντάξει. προτιμώ για να έχω και τι ανέσει. Φέρτε εσεί τα εξαρτήματα, εγώ βάζω το χώρο. Πώ πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά, για χαρά. Μάστε καλά. Με φίνα. Βιολογικά το, το είπα αρχή. Το 67, μια ομάδα αξιωματική κάνανε το παρξικόπημα σωστά και δεν φοβήθηκαν... Σήμερα λέμε για τα Δεκεμβριανά. Εσύ ούτε θα πω για το 67. Μοναρχία, ούτε τη μοναρχία φοβούν... Το 44 θα πούμε. Ούτε τον εμφύλιο. Πρόσεξε να 7 Σε χρόνια ο, ο ελληνικό λαός έζησε. Μητένα ανεργία, δεν είχαν εχλωθεί έως ένα ευρώ. Τώρα οι δυσημερινοί στρατιωτικοί που έχουν Από του πολιτικού, τι πρέπει είναι να κάνουν. Ξέρει τα κάνω, να σου το πω εγώ. Το δεν θα... μου το έλεγε τόσο καιρό ότι είσαι χουντικό. Πρεά, ταυτόχρονα. έχουμε είναι... μιλήσει χουρντικός. και τρει φορέ. Δεν είμαι, οι καταστάσει μα δεν είναι. Ποιε καταστάσει, παιδιά, αυτέ είναι οι δικαιολογίε. Καταστάσει, τα ξέρω, ναι. Καταστάσεις έχει καταστάσεις μολυνθεί καταστάσεις το τηλέφωνο, κολόγερα. Τα σωστά. από το χάμπι, θα μιλήσουμε κιόλα. Το είπα, ξέρει ποτέ Δεν ξέρω τίποτα. Γεια. Αποστόρη δεν θα ψηφίσουμε τώρα, δε φίλε. Δεν ξέρω, φίλε. Εγώ που άκουγα σφαικανάκι και με επηρεάζει άμεσα, σφαγκανάκι. είπε ότι άμα είναι να στηρίξουμε κάτι, να στηρίξουμε Χρυσή Αυγή. Οπότε. Να ψηφίσεις. Είναι μονόδρομο, φίλε. Ε... Τι να κάνει, φίλε. Κάποιοι μεγαλώσαμε με σφαικανάκι. Και παραμένουμε ε... τόσο ζώα που θα ψηφίσουμε αυτό που μα λέει ο Σφαικανάκι. Πρόσεξε το τι συμβαίνει. Δεν είναι συνεπέ προ την ιστορία μα. Εγώ δεν ψήφισα Χρυσή Αυγή. Αλλά δεν βλέπω και κάτι. Θα ψηφίσει. Άμα δεν βλέπει κάτι άλλο να ψηφίσει Χρυσή Αυγή. Ε... Πε μου κάτι άλλο. Δεν έχω κάτι άλλο. Μονόδρομο. Τα βγάζει ο Ζούγκλα 26%. 100 Χρυσή Αυγή. Άρα, για να το λέω ο δεν είναι έγκυρος. Ο Τριανταφυλλόπουλος δεν έβγαλε την προκήρυξη που ανέλαβαν την ευθύνη για τους Χρυσάυγης στο Ηράκλειο. Ναι. Αποδεικνύεται μετά από αυτό ότι είναι έγκυρος. Επειδή είσαι μέσα στα πράγματα, ξέρει περισσότερα από εμά, του πολίτε, οι δημοσιογράφοι. Α, θα τόσο... πιστέψει εμένα τώρα, τόσο. Θα... Του γνωρίζετε περισσότερα. Εγώ δεν βλέπω κάποιον αρχηγό να μπαίνει μπροστά, να βάζει πλάτη. Να ανησυχεί αυτό. Ποιον αρχηγό περιμένει να μπει μπροστά, βάλει πλάτη. Κανέναν. Ούτε Τσίπρα, βλέπω. Έτσι πω βλέπει ε... τον Τσίπρα. Λε να είναι ένα αρχηγό που θα μπει μπροστά, να βάλει πλάτη. Ούτε... Είναι αυτό που σε Α, εμπνέει τον Τσίπρα. Τίποτα. Εγώ ξέρω ότι τα παιδιά μα και εμεί θα καούμε ζωντανή το ολοκαύτωμα. Μα αρέσει που θυσιάζετε έτσι έμπολα τα παιδιά σα. Καλό, καλό καίδι. Θα σας, σας το ανάψουμε πώς... το Πάσχα για αρνή. Άκουσα πριν το, το παππού που βγήκε στο παπαδάκι. Ναι. Και θέλω να σου πω για μια γιαγιά που είναι εδώ στην πολυεκατοικία. 80 χρόνων. Mm. Αυτή είναι Ελληνίδα γεννημένη στην Νότια Αλβανία και ζει στην Ελλάδα το 1990. Παίρνει μια σύνταξη 90 ευρώ από την Αλβανία και έπαιρνε σύνταξη του γάτ... Τι οποίε συντάξει αυτέ τι έκοψε ο Σαμαρά από το Μάρτιο. Και τη ρωτάω τι ψήφισε το 2012. Μου λέει: Δεν θυμάμαι. Έλα τώρα που λέω: Δεν θυμάσαι. Το Σαμαρά ψήφισε. Και τώρα άκουσε ότι ο Σαμαρά θα του δώσει σύνταξη 170 ευρώ. Πάντω και Φτερο... εγώ αν ψήφιζα το Σαμαρά, δεν θα ήθελα να το θυμάμαι την άλλη μέρα. Καλά είναι. <ΛΗ> <ΛΗ> λοιπόν, και είναι έτοιμη να τον ξαναψηφίσει. Τη είπα σε λίγου μήνε που θα γίνουν εκλογέ, πριν φύγω για να πάω να ψηφίσω κι εγώ, θα την κλειδώσω. Δεν μου λε κάτι, τι είπε λέει αυτό ο Βαξεβάνη. ότι είπε. Αυτό ότι ο, ο Άδωνη το βράδυ να μου ψηφιζόταν αυτό για τα φάρμακα ήταν σε σπίτι φαρμακοβιομήχανου. Ε Δεν πιστεύω, αυτό εκείνο ο και ο Παναστάτη. Καλά, έχει ξεφύγει ο Βαξεβάνη. Δηλαδή, αυτοκιά ρίχνουν τη λάσπη στον ανεμιστήρα, έλεγα. Λάσπη στον ανεμιστήρα, ναι. Ακριβώ, να το καταγγείλετε αύριο το Βαξεβάνη. Εντάξει. Να, πάμε και από εδώ. Ποιο είναι, Αποστόλη μου, γεια σου. Έλα, τι έγινε. Το καινούριο Βρυσσίδη, το ξέρει. Αυτό που με παίρνει το οικογενειακό πολύ μου αρέσει. Με ένα τηλεφώνημα, τσουπ, όλη η οικογένεια Μίλα. Το καινούριο το Βρυσσίδη, το ξέρει. Τώρα δεν λέμε στον Αλονίσο Μαλά. Λέμε είσαι Μανόλη, σημείωση καυσή. Ντροπή. Ναι. Είναι άδικο για τόσου άλλου. ε Ο άδικο εξανίστανται και μόνο στην ιδέα. Λε. Ο Σομαρά τι να πει. Εντάξει, έχει δίκιο, αλλά. Ο Στουρνάρα, ας... κρίμα είναι. Α, ναι, ναι, ναι. Αποστόλη, με έχει. Δεν με έχει πιάσει. Απλά διάβαστη. Δεν μπορώ να πω τίποτα.